Να στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, ώστε το βράδυ της 9 η Ιουνίου, στα πεντηκοστά μας γενέθλια, λίγο πριν την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που φέρνει τη σφραγίδα του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να γιορτάσουμε μαζί άλλη μία μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Μη μας έρθει να γιορτάσουμε μαζί άλλη μία μεγάλη νίκη της Νέα Δημοκρατίας. Τέτοιο πόνο μη μα έρθει, μακάρι. Για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Χρόνια πολλά. Γεια σα. Ήρθαμε, είμαστε live εδώ. Ζωντανοί δηλαδή, εκπέμπουμε κανονικά, ξαναμπαίνουμε στο ρυθμό. Αποουσιάζαμε λόγω των εορτών, κάναμε διακοπέ. Και μέσα σε αυτέ τι μέρε δεν έγινε και τίποτα τρελά συνταρακτικό. Θα ξαναλέμε Σκόπια τα Σκόπια. Ε, μ, μ, χάσαμε στη Eurovision δεν περάσαμε, δεν βγήκαμε ούτε καν στην πεντάδα που το περιμέναμε. Ε, συνεχίζεται η γενοκτονία στα νότια, κάτω με, την, με το Ισραήλ να δολοφονεί απροκάλυπτα και τους συμμάχους να είναι συγκλονισμένοι με αυτό που γίνεται και άλλο να το ενισχύουν κατά το τραπέζι. Τι άλλο έχει γίνει. Ε, ο, κατά τα άλλα όλα πάνε καλά και αδιάσει, η Αθήνα. Ήταν πολύ όμορφη και πολύ άδεια, πάντα η Αθήνα είναι όμορφη όταν αναδειάζει, τουλάχιστον με τους μισούς. Και είχαμε και Eurovision χτες και είχαμε και προεκλογικές κινήσεις των ηγετών οι οποίοι όλοι δηλώνουν, όλοι, περισσότεροι αυτοί που είναι για να κυβερνήσουν ότι θα νικήσουν, οπότε ο πόνος μη μας έρθει μακάρι η ευχή αυτή της Μαρίνα Σάτη έτσι όπως εκφράστηκε με αυτό την τη σπαχτική φωνή στην Eurovision νομίζω ταιριάζει και σε αυτού. Ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση, σοβαρή για να αναγκάσει τη νέα δημοκρατία να αλλάξει τροπάριο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές και αν δεν αλλάξει να ιτηθεί από εμά στις επόμενες εθνικές εκλογές γιατί ο στόχος μας δεν είναι προφανώς να είμαστε δεύτερο κόμμα είναι το πασό να ξαναγεί η κυβέρνηση <Το μάζε, καρύ... Είναι το πασό να η κυβέρνηση <Το> <Το πώς θα> <σοχεύμα> Don't cry, you just dance. Tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim Και Νίκο Ανδρουλάκης νωρίτερα, που κι αυτό θέλει να εκτοπίσει το Μητσοτάκι να γίνει πρώτο κόμμα, να κυβερνήσει κι ο Ανδρουλάκης γιατί όχι. Τόσοι και τόσοι έχουν κυβερνήσει, ε, γιατί όχι και ο Νίκο Ανδρουλάκης Το τραγούδι τη Κροατία είναι αυτό που ακούμε. Σαν άτομο δεν μου άρεσε, αλλά σαν εκπομπή είναι ιδανικό. Ταιριάζει, θα καταλάβετε και στην πορεία γιατί είναι πολύ ρυθμικό, πολύ χοροδιακό. Το έχουμε πάρει και από τη live εκτέλεση προχθέ από την βραδιά που η Ευρώπη. Ενώθηκε και τραγούδισε χωρίς πολιτικά όμως χωρίς πολιτικά δεν υπήρχε τίποτα πολιτικό εκεί καλύπτανε τα γιούχα του Ισραήλ κάνανε διάφορα όποιο καλλιτέχνης ή όποια σημαία σηκωνόταν της Παλαιστίνης τον κυνηγούσανε εκτός σταδίου μέσα στο στάδιο τα, τα ίδια ε, ε, δεν αφήσανε μια άλλη χώρα να κατέβει. Γενικώ υπήρχε ένα, μια αναστάτωση Στο θεσμό και να σημειώσουμε ότι είναι ο νούμερο ένα θεσμό που αποτυπώνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό που είδαμε προχτέ ήταν, το βλέπουμε κάθε χρόνο δηλαδή, και παίρνουμε και κάποια τραγούδια, μερικά καλά, μερικά όχι και τόσο, τα περισσότερα δηλαδή δεν είναι. Ε, αντιπροσωπεύει το ευρωπαϊκό όραμα τη Ένωση των Λαών που ψηφίζουν οι επιτροπέ του, ψηφίζουν και οι αλλά δεν μάθαμε πώ ακριβώ ψήφισαν οι λαί, αλλά το αποδεχτήκαμε αποτέλεσμα ένα από τα πολλά παρελκόμενα όλου αυτού του. πράγματος, να μείνουμε εδώ στα δικά μας που είναι πιο καθαρά και είναι πιο ορατά και μπορούμε να τα διαχειριστούμε γιατί τα ευρωπαϊκά πάντα ξεφεύγουν ο Κασελάκης Στέφανος Κασελάκης μίλησε για την αριστεία Έχετε τη δύναμη στα χέρια σας και απέναντι στις υποψηφίους που λένε χουντικά συνθήματα που εργαλειοποιούν εθνικά ζητήματα που λένε ότι όλοι σα εδώ σκοτώσατε τα παιδιά στα τέμπη Μπορεί να διώχνονται, που είναι οι μνήτριες του Κασιδιάρη. Απέναντι σε αυτούς, εμείς έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο προοδευτικής αριστείας. Ψηφοδέλτιο προοδευτική αριστείας. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Προοδευτική αριστείας. όποιος τρομοκρατείται από την κομματική ηγεσία του τόπου όσο υπηρετεί τη δουλειά του, το του στο δημόσιο και διοι οι που σώζουν ζωές και στους βασιζόμασταν εν μέσω πανδημίας θα έχουν εμένα και το ΣΥΡΙΖΑ δίπλα τους. Τελεία και Πάβλα Τελεία και Παύλα. Τελεία και Παύλα. Τελεία και Παύλα. Η πιο ωραία δήλωση του Στέφανου Κασελάκη, είναι αυτή εδώ για του υγειονομικού, λίγο πριν τον ακούσαμε να λέει ότι οι άνθρωποι του, οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν την προοδευτική αριστεία. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε την άλλη αριστεία. Γενικώ ο τόπο έχει πήξει στην αριστεία. Φαίνεται αυτό, αν δει κανεί τον τόπο, το καταλαβαίνει, αν δει και το λαό του τόπου, το καταλαβαίνει ακόμη περισσότερο. άριστος κι αυτό. Οπότε επιλέγει αρίστου. Τώρα η τρέχουσα κυβέρνηση είναι των αρίστων, η επόμενη θα είναι των προοδευτικών αρίστων. Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο, ο τρέχον πρωθυπουργό, τον Αρίστον, πάντα, έβγαλε ένα συμπέρασμα για το πώ ζουν οι Έλληνε, παρακολουθώντα την κίνησή του στο Πάσχα. Αναφερθήκατε στο Πάσχα. Ε, νομίζω ότι στα ζητήματα των τροφίμων, δηλαδή υπήρχε αρνικά κάτω, κάτω από τα 10 ευρώ. Προφανώ υπήρχε και αρνί πάνω από τα 10 ευρώ, όπω συμβαίνει πάντα σε μια ελεύθερη αγορά και σίγουρα κρατώ, όπω σα είπα σαν θεραπτικό, ότι ο κόσμο είχε τελικά αρκετό διαθέσιμο εισόδημα. Ο κόσμο mm. είχε τελικά διαθέσιμο εισόδημα για να mm. μπορέσει mm. να μεταξέσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κόψω από κάτι άλλο για να φύγει. Ναι. Θέλω να είμαι απολύτω ρεαλιστή και δεν λέω ότι επειδή ξαφνικά ο κόσμο έφυγε. Τώρα να πηγαίνει. Δεν είναι και δείχμα ευάρια πάντα. Όχι, όχι κατανάκιμα που το δεν σημαίνει μπορεί να Από κάτι άλλο για να φύγει. Ακούστε τι λέει τώρα. Μα είναι δυνατόν. Από το περίσευμα δεν κόψαμε από τίποτε άλλο για να φύγουμε. Δεν είναι σωστό γιατί λέει ότι ο κόσμο έχει εισόδημα και μετά για να το ρίξει, να το γιορτάσει, να μην τον κατηγορήσουν ότι είναι εκτό, αρχίζει και λέει ότι μάλλον να κόψει από αλλού. Δεν είναι αυτό δείγμα. Όχι, είναι δείγμα ευμάρεια. Περνάμε τέλεια. Όσο δεν γίνεται πιο τέλεια, πόσο πιο μπροστά να πάει, δεν μπορεί να πάει άλλο πιο μπροστά. Και δεν κόψαμε από τίποτα άλλο. Έχουμε περίσευμα άπειρο και ένα μικρό κομμάτι του περισεύματο. Από το περίσευμα κόψαμε. Το βάλαμε για να πάμε διακοπέ στο Πάσχα, αφού ο ίδιο έβγαλε συμπέρασμα ότι έχουμε εισόδημα. Επειδή είδε την κίνηση, επίση εντόπισε και αρνή κάτω από. Ομώ, κάτω από 10 ευρώ. Το είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε με από αυτά τα δύο συμπεράσματα ε, του ιδίου, ε, συμπεραίνουμε όλοι ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά περνάμε πολύ καλά και έχουμε διαθέσιμο εισόδημα. Κάποιο άλλο, ο προηγούμενο τη προοδευτική αριστεία, πάλι κοίταγε το Πάσχα και έβγαζε συμπεράσματα. Άκουγα και έναν συνάδελφο, που οποίο Νικολάου, να λέει ότι φέτο το Πάσχα ήταν Ιούλιο των Capital Controls. Σιγάρα, παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. ο κόσμος είχε τελικά το διαθέσιμο εισόδημα I I so ο κόσμος είχε τελικά το διαθέσιμο εισόδημα άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα σε Μητσοτάκι <Τι> Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλός. Ίσα με τον μου θα είναι Λαμπάδα τάπα Εδώ λοιπόν για το διαθέσιμο εισόδημα Ότι ο κόσμος τελικά το έβγαλε το συμπέρασμα Έχει διαθέσιμο εισόδημα Και ο Τσίπρας είχε βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα Το 2017 Οπότε αυτοί ξέρουν καλύτερα Μας βλέπουν να κινούμαστε να πηγαίνουμε στα χωριά Και βγάζουν το συμπέρασμα ότι περνά πολύ καλά οι Έλληνε. Άρα αντέχουν οι Έλληνε Αφού διακοπέ. και προχωράμε και πάμε πάρα πολύ ωραία και βάλαμε έναν παλιό κύριο εδώ θα θαυμαστή του Μητσοτάκη που έλεγε να το ανάψουμε Λαμπάδα Υπάρχει ένα νέο reality στο open, στο open να δεν κάνω λάθος το TV Queen που είναι κάποιες κοπέλες θέλουν να γίνουν παρουσιάστριες στην τηλεόραση πάντα όλα γύρω φέρουν γύρω από την τηλεόραση αυτό είναι το σημαντικό καριέρα κάνεις εκεί δεν υπάρχει άλλη δουλειά σημαντική οπότε είναι εκεί στην σχολή στο reality και ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τηλεοπτική εκπομπή και γίνεται αυτή η τηλεοπτική εκπομπή και η χειρότερη βγαίνουν και κτλ. κτλ. Έχουμε κουλτούρα όλων αυτών. Υπάρχει κριτική επιτροπή που είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και άλλα στελέχη της τηλεόρασης αξιοσέβαστα με χρόνια εμπειρία στην τηλεόραση πάντα. ένα από τα, βαρετά, από τα πιο βαρετά reality που υπάρχουν και τα πιο χάλια reality που υπάρχουν όμως εκεί μέσα ακόμη δηλαδή και στα σκουπίδια βρίσκεις ένα διαμάντι θα ακούσουμε μία από τις υποψήφιες συναδέλφισες παρουσιάστρια Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα το σημείο για μένα γιατί πραγματικά έχει μια ιδιαιτερότητα Έχει μια ισχύ και μου αρέσουν πάρα πολλοί άντρες που έχουν μια ισχύ και μια τέτοια δύναμη Μου αρέσουν τέτοιοι άντρες και θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίσω πραγματικά Και εννοείται να συζητήσουμε σε πράγματα της πολιτικής και εκτός πολιτικής Είναι μια από τις η οποία είναι φανατική του Κυριακού Μητσοτάκη της αρέσει ως άντρα. και θέλει να συζητήσει και για θέματα πολιτικής εννοείται, εκεί θα τα βρουν τέλεια αλλά θα τα βρουν ακόμη πιο τέλεια στα άλλα θέματα. Τι ακριβώς όμως της αρέσει Και μπορώ να πω ότι μου αρέσει τον Κυριακό πιο χαρακτηριστικά. Το βλέμμα του που κοιτάζει έντονα. Θα το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Κυριακό μου, εάν μ' ακούς, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ και να κάνεις την έκπληξή σου εδώ στο TV Queen. Αλλά θέλω πολύ να σε γνωρίσω, να το ξέρει. Στο λέω με πολύ αγάπη. <Τι> Μέσα στην συνελληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός Επιστολή δική του, δικές του yeah, no oh, oh. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε, ορίστε Επιστολή του Κυρίου ημώνης του Χριστού Νάτι, αυτή εδώ είναι Την έγραψε ο ίδιο. <Τι> Δεν τα πιστεύατε αυτά. Φύγαμε από την ε, υποψήφια η μελλοντική συναδέλφισα με την ευρεία έννοια στη δημοσιογραφία. Αν και οι παρουσιαστές πρέπει να είναι ειδική κατηγορία, να έχουν ειδικό σωματείο, δεν έχει σημασία. Δημοσιογράφος και αυτή θέλει να γίνει και προσπαθεί μέσω του reality να γίνει, αλλά λατρεύει τον κυρία Μητσοτάκη και κυρίως το βλέμμα του, όπως η ίδια είπε. Και τον κάλεσε να πάει στο TV Queen, στο συγκεκριμένο reality. Πολύ πιθανό με την απόγνωση που έχει ο Κυριακό Μητσοτάκη και για να τσιμπήσει οι νοικοκυρέου κι άλλου, επειδή χάνει προ τα δεξιά και ακροδεξιά, να πάει να εμφανιστεί και εκεί με τα κορίτσια. Φύγαμε όμω από αυτά, ήρθαμε στον άλλο Κυριακό. Θυμηθήκαμε την κλασική παρουσίαση τότε, την ανατρεχιαστική παρουσίαση, γιατί κρατούσε τότε ο μόνο Έλληνα, που έλεγε ο μόνο Έλληνα, τι επιστολέ του Ιησού, το βιβλίο με τι επιστολέ. Επολύτω τότε αυτό, δεν είναι τσάμπα τίποτα. Με τι επιστολέ του ίσου, πολλέ επιστολέ. Πολλές επιστολές. Αυτό έχουμε ασχοληθεί χρόνια όλοι μα. Έχουμε κατηγορήσει στο Βελόπουλο γιατί πουλούσε επιστολέ ω θεοπαίχτη, ω απαταιώνα. Λένε κάποιοι, εγώ δεν τα συμμερίζομαι αυτά σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχουν στοιχεία. Γενικώ έχουν ακουστεί πάρα πολλά και από πολιτικού του αντιπάλου και από εκπομπέ και από τον κόσμο. Λίγο πολύ έχει μείνει στην ιστορία για αυτέ τι ατάκε, για τον τρόπο παρουσίαση. του βιβλίου με τις επιστολές του Ιησού. Δεν ήταν ο μόνος. Να πω λοιπόν φορές θα το δείξουμε λίγο. Το χειρόγραφο του Ιησού κοστίζει 20 μόνο ευρώ και πάω γρήγορα στα ερωτήματα. Τι θα πει χειρόγραφο του Ιησού. Έγραψε ο Ιησούς. Αυτό είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό ερώτημα, το οποίο απασχολούσε και εμένα, ανάγκελο Ακέτο. Σαν Δεδομένου ότι δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο Ισού Χριστό είχε γράψει έστω και μία επιστολή. Αυτό το βρίσκουμε για πρώτη φορά μέσα στο βιβλίο του Ευσεβίου Κεσαρία στην Εκκλησιαστική Ιστορία, όπου όντω μνημονεύει την επιστολή που έχει ο Ισού Χριστό και συγκεκριμένα μία ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του τότε τοπάρχη τη Εδέση Αυγάρου και του Ισού Χριστού. Το χειρόγραφο αυτό βρέθηκε σε θησαυροφυλάκιο, παρακαλώ. Καταλάβουμε λίγο. Έστειλε επιστολή. ο, ο Άγιο Επιστολή στον Ιησού και, και ο Ιησού απαντά. Βεβαίω. Είναι δυνατόν, Άδωνη Γεωργιάδη και φίλε Λεωνίδα Γεωργιάδη, να είναι σε ένα θησαυροφυλάκιο μια επιστολή πλαστή. Όχι. Γιατί γιατί έρχεται μετά μια συγκλονιστική μορφή. Ένα τυλοβάτη Ορθοδοξία. Ένα άνθρωπο ο οποίο πραγματικά θεωρήθηκε πολύ σοφό. Ο Άγιο Δεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλο είναι εκείνο ο οποίο είναι γνωστό στην Έγινα ο Άγιο και ο οποίο με την τεράστια μόρφωση την οποία διέδεται αποκαλύπτει τι Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι μόνο ότι. υπήρξε αυτή η επιστολή αλλά υποστηρίζει την γνησιότητα αυτή της επιστολή επιστολής του Ιησού Χριστού και μάλιστα παραθέτει ένα πλήθος επιχειρημάτων αντικρούοντας όλους εκείνους οι οποίοι όντως θέλουν να πουν την όποια άποψη διαφορετική από τον Άγιο Νεκταρίο. Ιστορικές και αρχαιολογικέ αποδείξεις του Αγίου Νεκταρίου Εγίνη για την αυθεντικότητα του Αγίου Μανδιλίου και να το δείξουμε ότι το αναφέντες αυτό που Και του Κυρίου προ τον Ναυγαρο καθώ και πώς η ιερά μορφή του Κυρίου που υπάρχει σε Μας, είναι αυτοί που είδαν ω τον Έησαν από κοντά στα χρόνια που ο Χριστό περπάτησε στη γη, αυτά. όλα αυτέ οι συγκλονιστικέ αποδείξει υπάρχουν μέσα στο τρέχον βιβλίο, στο νέο βιβλίο το του Πολυγραφωτάτου Αγγέλου Σακέτου, το χειρόγραφο τη Ιησού στο 2138 38 χιλιάδε με ένα απλό τηλεφώνημα και μόνο με 20 ευρώ δικό σα. Κι άλλο πουλάγε Χριστό, όπω ακούσαμε εδώ, στα παλιά χρόνια. Εδώ μία επιστολή ήρθε ο Βελόπουλος μετά, είδα ότι πουλάγε ο Άδωνη μία. τις έκανε πολλέ, τι έβαλε και σε ένα βιβλίο. Δεν τις έβαλε ο ίδιο δηλαδή. Είναι από ένα μοναστήριο, όπω μα έχει πει. Είναι πολύ έγκυρο εδώ και επίση έγκυρο. Πούλα ένα βιβλίο ο Άδωνη το ακούσαμε. Και μέσα εκεί εγώ συγκράτησα ότι ο Χριστό είχε μια αλληλογραφία με τον Αυγαρό, ήταν το Πάρχη και όλα αυτά τα ανακάλυψο ο Ευσέβιος και Σαρία και κάπου ακούγεται το Άδωνης, να λέγει, τον Άγιο Μανδίλιο. Ο Άγιος μανδύλιο, όχι ο Καλαματιανός, φαντάζομαι, κάποιος <laughs> άλλος, πιο πάνω, πιο κάτω, δεν έχει σημασία. Πολύ ενδιαφέρονται όλα αυτά, τεκμηριώνονται, δεν κοροϊδεύουνε, γιατί δεν γίνεται να κοροϊδεύει ο άδονη. Ανήκει σε ένα κόμμα αρίστον και ο Πρωθυπουργός τα έχει καταγγείλει όλα αυτά. Να μιλάς! Για πατρίδα και θρησκεία ενώ ταυτόχρονα πουλάς δίθεν χειρόγραφα του Χριστού συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης Το χειρόγραφο της Ιησού στο 210-38-15000 με ένα απλό τηλεφώνημα και μόνο με 20 ευρώ δικό σας Συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης Επιστολή του Ιησού μα. Ο ίδιο ο Θεό μα, ο Χριστό μα γράφει επιστολή. Νάτι. Νάτι ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μα. Το χειρόγραφο του Ιησού στο 2, 13, 38, 213815.000 με ένα απλό τηλεφώνημα. Εδώ μέσα. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Νιώθω δέο και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τι επιστολέ του Ιησού. Και μόνο με 20 ευρώ δικό σα. Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο. Δεν είσαι μόνος, α, Μέχρι τώρα ήσουνα. Δεν είσαι μόνος, έχουμε και τον άλλον. Έχουν βρεθεί δύο που πουλούσαν βιβλία με την ή τις επιστολές του Ιησού Χριστού και όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να μιλάς για πατρίδα, θρησκή, οικογένεια όπως μιλάει το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να πουλάς τέτοιες επιστολές γιατί... Είσαι απαταιώνα, έτσι είπε. Μιλάμε για πολιτική εξαπάτηση. Φράσει, λέξει του Κυριάκου Μιτσότακη. Βγαίνει ο Κασελάκη να κάνει περιοδία αυτέ τι μέρε και που δεν πήγε και κάνει κάποια στιγμή δηλώσει. Μιλάει για του υπουργού που σκοτώσαν τα παιδιά. Και οι άλλοι που το παίζουν πατριώτε και θρησκευόμενοι συγκαλύπτουν εγκλήματα, <Κολληλαικτικά> εγκλήματα> και λεκτικά εγκλήματα. Πάνε και πελά τα χέρια με στο Πάσχα. <Κολληλαικτικά> αλλά ψηφίζουν και συγκαλύπτουμε υπουργού. Σκοτώνονται και συγκαλύπτουμε υπουργού. Έχει γίνει γνωστό χαμό, βγήκε η δημοκρατία, Δημοκρατία Ποιους υπουργούς εννοεί που σκοτώνουν παιδιά Τον Καραμαλή εννοεί εδώ και τους άλλους υπουργούς Που είναι αναμεμειγμένοι Μεταξύ άλλων και στο έγκλημα των τεμπών Έγιναν οι γνωστέ ανακοινώσει, Ταράχτηκαν οι από εδώ Υπερασπίστηκαν οι από εκεί Όπως γίνεται συνήθως Έπρεπε όμω να βγει Και η τελευταία πρόσληψη Που έχει κάνει ο Στέφανο Κασελάκη στα επικοινωνιακά, που είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλο. Ο Άρης Πιλιοτόπουλο και λίγο πριν το Πάσχα το είχαμε πει, αλλά κύριο με στο Πάσχα ανακοινώθηκε. Αν δεν το έχετε καταλάβει, ο παλιό υπουργό, στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, ήταν και υπουργό παιδεία και τουρισμού. Ο Άρης Πιλιοτόπουλο πια δεν βρίσκεται στη δεξιά, έχει πάει στην αριστερά, έχει μιλήσει και για τον καπιταλισμό, το έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Ο Άρη Πιλιοτόπουλο λοιπόν τώρα είναι σύμβολο επικοινωνία του Στέφανου Κασελάκη και απαντώντα. Και προσπαθώντα να υπερασπιστεί τον Στέφανο Κασελάκη, σε αυτό που είπε ότι οι υπουργοί σκοτώνουν παιδιά, έφερε στο δημόσιο λόγο ένα απλό επιχείρημα. Οι επιθέσει που κάνουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν είπε ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Ψηφίζουν και συγκαλύπτουν υπουργού. Σκοτώνουν παιδιά. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι σκοτώνει, σημαίνει ότι πολλέ φορέ υπάρχει μία αμέλεια ή κάποιο έχει παραμελήσει. θα καθεί κοντά του κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργεί συνθήκες Με από τις οποίες συνθήκες έχουν καθεί ζωέ. Θα έλεγα ότι το θέμα σκοτώνει εντό εισαγωγικών είναι μια φράση την οποία σε ένα προφορικό λόγο τη λες είτε για την αμέλεια είτε πολλές φορές και θετικά δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγκοτό σκοτώνει yeah, ότι, δηλαδή, θα το φάμε ώρα. και θα πεθάνουμε Τον ε, μπράβο για την πρόσληψη. Ε, αυτό έχω να πω. Πολύ ωραία θα πάει. Αυτό ήδη πηγαίνει πολύ ωραία. Μπράβο στον Στέφανο Κασελάκη που διάλεξε τον Άρη Πηλιοτόπουλο, ο οποίο έχει πει ότι ξαναγυρίσει την παλιά του δουλειά. Με πολύ μεγάλη επιτυχία την έκανε και τώρα αποδείχθηκε από αυτό ότι την κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, είπε ο Κασελάκη ότι οι υπουργοί σκοτώσαν τα παιδιά για τα τέμπη και βγήκε να υπερασπιστεί και λέει ότι το σκοτώνει. Το χρησιμοποιούμε πολλέ έννοιε. Π.χ. το παγωτό. Σκοτώνει. Και η πίτσα σκοτώνει, βεβαίω, και η μαγιονέζα σκοτώνει και τα λοιπά σκοτώνουν γενικώ. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα που εμεί δεν θα το λέγαμε εδώ θα ήταν αστείο πέμπτη. Εδώ λοιπόν μπήκε κανονικά στην υπερασπιστική γραμμή του Σπιλιοτόπουλου προ τον Στέφανο Κασελάκη. Βγαίνει ευγενή... ο Κασελάκη, είπε πολλά αυτέ τι μέρε, δεν τον προλαβαίνουμε. Και επειδή είναι και πρώτη εκπομπή, πρέπει να κάνουμε και το μάζεμα. και είπε ότι θα χρησιμοποιήσει το ρήμα «ξεσκίζω». Θα ξεσκίσω κάποιους που, όποιου μιλούσε προς Συριζέους, όποιο επιτεθεί προς τα εδώ, χρησιμοποιεί σε περιπτώσει τη λέξη «ξεσκίζω». Αυτό τάραξε σφόδρα τον Άδωνη. Να καλάμε το όπως το καινούργιο πράγμα ενός ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και όχι σας αλλάξει, ο είπε, προχθές, πυρίος, ο... είπε προχθές ότι οι υπουργοί σκοτώνουν παιδιά. Χθε είπε ότι έχει σκοπό να με ξεσκίσει. Ε, είπε, θα ξεσκίσω αυτούς το εσύ που λένε ότι οι ανθρωπά mm -hmm. και εμένα δηλαδή ε, θέλω να το, το σχολιάσω περισσότερο αυτό γιατί το θεωρώ πολύ έτσι δύο ρήμα του θα με ξεσκίσει δηλαδή πως το μας ξεσκίσει ο Κασελάκης μα με ποιο τρόπο ακριβώ να το έχω καταλάβει δεν μπορεί καλά τι είχε στο μυαλό του ο κύριος Πρόεδρος λοιπόν να πάσω τώρα αν πιστεύει κάποιο ότι αυτό είναι το επίπεδο τη πολιτική διαμάχης στην Ελλάδα ποιο θα ξεσκίσει με ποι <Ρεβάζει> Εντάξει, δεν λε τη λέξη ξεσκίζω. Υπάρχουν άλλε. Επειδή αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει το κομμάτι φάρμακα. Ναι, εσύ το θα το συνεχίσετε. Θα του λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα του λιώσω. πόνος με μα έχει μακάρι. Ε, Για πρωθυπουργό θα θέλει να είναι τα παίρνει. Όταν ανοίξει και δουλεύσει, ναι. εγώ θα καταθέσω ενόρτω αυτά που γνωρίζω. Για το ποιοι φαρμακοβιομήχανοι ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και όλου από... μ' Δεν λέμε εξεσκίζω. Λέμε λιώνω, γδάρω. Θα τους λιώσω, θα τους γδάρω. Αυτά είναι τα σωστά. Ταράχθηκε ο Άδων Γεωργιάτης για την ποιότητα του δημόσιου λόγου, όπως ο Κασελάκης κινήθηκε σε αυτόν. Και θυμηθήκαμε εδώ πώς πρέπει να κινείται κάποιος ε, κο, κόσμια και πάντα στα πλαίσια του πολιτικού ευπρεπούς διαλόγου και άλλες τέτοιες καινές λέξει που δεν σημαίνουν τίποτα απολύτως. Ακούσαμε πριν τον Βελόπουλο να πουλάει τι επιστολέ του Ιησού το έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ. Ακούσαμε και για πρώτη φορά εδώ ραδιοφωνικά τον άδωνι να πουλάει την επιστολή, το βιβλίο δηλαδή που έχει μέσα την επιστολή του Ιησού που ήταν προ τον Άβγαρο που ο Άγιος Μανδύλιος είχε κάποιο ρόλο σε όλα αυτά, αλλά δεν το καταλάβαμε. Και επειδή υπάρχει ανταγωνισμό στη δεξιά, λάθο, στην ακροδεξιά πολυκατοικία τη Νέα Δημοκρατία συμπεριλαμβανωμένη, βγαίνει καινούριο στοιχείο τώρα, πρέπει να το ακούσουμε, επειδή έμεινε πίσω ο Βελόπουλο. Βγαίνει μπροστά, ρίχνει το γκάντι και ανακάλυψε κάτι που πρέπει να πουληθεί. Εδώ για πρώτη φορά στην Ελληνέζ μου θα σα παρουσιάσω βίντεο κλειπ του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Τραγουδάει ο ίδιο ο Ιησούς Χριστό σε βίντεο κλειπ δικό του. Πρόκειται για παγκόσμια αποκλειστικότητα από την εμφάνιση του Ιησού Χριστού στην πρώτη Eurovision στο Τρότχαιν τη Νορβηγίας Ορίστε το, Ο Ιησούς Χριστό με το χιλόφωνο τραγουδά και κρατά δύο θημιατά. Τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα. Να μα φέρει ό,τι θέλει μετά. Το βλέπετε. Νιώθω δέο και μόνο που κρατάω στα χέρια μου την πομπίνα του βίντεο κλιπ του Ιησού μα. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Στο τέλος του βίντεο κλιπ υπάρχει και η ψηφοφορία όπου ο Χριστός μας βγήκε πρώτος στην ψήφο τη κριτική. Με είκοσι δωδεκάρια. Αλλά έχασε γιατί το κοινό ψήφισε τον βαραβά. Τα ζώα. Τα, <Το> τα, <Το> τα, <Το> τα, τα, τα, τα. Κρατώ, όπως σας είπα, ως ότι ο κόσμος είχε τελικά το διαθέσιμο εισόδημα. No yeah, no <laughs> ο κόσμος είχε τελικά το διαθέσιμο εισόδημα. Εδώ η λοιπόν, να και μπήκαμε και στην χωρία των βίντεο. Θα πει κάποιο υπερβολικό, ψέμα. Ενώ με τι επιστολέ είναι αληθινό που τις έχουν πουλήσει δύο. Και οι δύο προερχόμενοι από το Λάο. Και οι δύο στην ακροδεξιά πολυκατοικία. Ο ένα κάνει καριέρα δημοκράτη για λίγο, μια θητεία. Το παίζει πιο δημοκράτη από τον άλλον. Ο άλλο, ο άλλο είναι αυτό, ο άλλο, ο Βελόπουλο. Ακολουθεί τον ελαφρώ μοναχικό δρόμο του πιο γνήσιου όμω πατριώτη, μακεδονόμ με όλα αυτά που γίνονται, 2 11 10 80 8, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει για ευχές, όχι μην δώσετε πολλέ, βαρετά είναι αυτά, για τα, τη νέα επικαιρότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, Eurovision, Σκόπια, Γάζα, η γειτονιά μας ευρύτερη, Ακρίβεια, Αρνή, Ευμάρια... Εισόδημα επιπλέον που έχουμε λόγω Κυριάκου Μητσοτάκη, το ακούσαμε, το είπε πριν, δεν μπορεί να μας κοροϊδεύει, είναι προθυπουργός Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον Ήχο και ω γνωστόν κάποιος προθυπουργός δεν κοροϊδεύει ποτέ. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον Ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού διαφημίσεις και σε λίγο. Hello, hello. Hello, how are you? Fine. Oh, fine, fine too. He has to, to, to, to, to, to, to. coin. Na supo, na Το σύστημα που ζούμε λέγεται αστική δημοκρατία. Η αστική δικαιοσύνη έχει ρόλο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αστών, δηλαδή των πλουσιών, όχι τα δικά μας. Αυτό θα λεγόταν μελαϊκή δημοκρατία. Να, μου δικά το πρόβλ Αυτό είναι ο πατέρα μου. Ε, τα έχω πει εγώ. Ο πατέρα μου φταίει που με έκανε να πούμε εργαζόμενο απλό. Δεν με έκανε εφοπλιστή, δεν ε, ήταν ασφαλή. Εγώ σε έκανα. Εγώ, όχι εγώ, Λίσα με την ε, οικογένειά σου. Σωστό, Τώρα, σωστό. αν έχετε δέκα ειδιπόδια, δεν φταίμε εμεί. Σωστό, σωστό, σωστό. Και φταίει ο πατέρα μου, του τα λέω κι εγώ, αλλά δεν με ακούει. Φταίει ο πατέρα μου, δεν ήταν βασιλιάς να γίνω πρίγκιπα. Η πρίγκι πισακά μου. Κιμμάνα σου, όχι μόνο πατέρα σου, κυμάνα σου. Σωστό. Το Πατριαρχία, το πήγα Σωστά. Τα βλέπεις Έστω η μάνα μου, έστω η μάνα μου, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, ξέρει τώρα πώ είναι αυτά. Έτσι, μουλάκε λοιπόν, αποστόλη μου. Άντε με το καλό να γυρίσουμε. Καλή ανάσταση, λευθερία στην Παλαιστίνη. Γυρίσαμε τώρα, γυρίσαμε. Έγινε η ανάσταση. Ξεκόλα. Σωστά. στην Παλαιστίνη. Όχι. λεφτεριά στην Παλαιστίνη δεν ήρθε. Λευτερία καμία λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λεφτεριά στην Παλαιστίνη Και που φύγαμε λευτερία, και, και που γυρίσαμε, λεφτεριά δεν είδαμε. Θα δούμε, ρε. Θα δούμε. Γεια σας, μου Κι ω μοναράκι. Πήρα να πω καλή ξεκούραση. Ε, τι ξεκουραστώ αγυρίσαμε. Πήρα να πω καλωσορίσατε. Μα, μπράβο. Ξεκουραστήκατε. Ποιο είναι αυτό, ποια είναι αυτή. Είναι το αγοράκι μου. Πείσε, πείσε δημοκρατία. Εντάξει, δε. Ε, λέει, ε, είπε, είπε, είπε, ε, τι είσαι, ρε. <χελίως> <χελίως> <χελίως> ου, ου, είναι κουνούμαλο λέει. Τι είναι. Μπράβο. Είναι, λέει, κουνούμενο. Καλώ ήρθατε, λοιπόν. Καλώ σα βρήκαμε. Ελπίζω να γεμίσατε μπαταρίε. Τι γεμίσατε. Αυτό. Yiyi sa bai. <λίξε> πού είστε συναγωνιστή. Εδώ αναλύψαμε λίγο ήρθαμε τώρα. Πού είσαστε. Ε, πού να είμαστε. Πού είσα και μας λείπετε Αναφορά Δείτε δεν πέρι, δίνω. Δεν πιστεύω 15 μέρε να την έχετε κάνει. Τι κάνει δεν το κατάλαβα δεν μετρήσατε. Ναι και όμω Κι όμω. Κι όμως. 15 μέρε χριστιανικέ διακοπέ. Ναι. Και εμεί τι θα κάνουμε. Διδάτε. Ούτε οι χριστιανοί τόσο. <Ρίσσε> εμεί τι θα κάνουμε. Δίαιτα κι εσεί από μα. Όχι δίαιτα Εμεί δεν θέλουμε δίαιτα, Καλά είμαστε. Σταγγλώδη και αφήν τότε κονσέρβα. Κονσέρβα μου Κονσέρβα, ναι, για να παίρνετε και το κολλάει Α, για να συνεχίζουμε, ε <Για> Ναι, ναι, ναι Ναι. Η Ελένη Λουκάιμε. Ακόμα. Ήρθα να πω για τι ευχέ. Ήρθε η Ανάσταση, πέρασε η Ανάσταση, Jesus Rison. Τίποτα δεν αλλάζει. Βαρέθηκα, όχι. Την εκπομπή δεν θα την κλείσετε σήμερα. Ναι. Ωραία, ήθελα να πω για τι ευχέ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να περάσετε μεγαλήνη και Ειρήνη την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Και καλή Ανάσταση, με ευτυχία και χαρά. Και καλή Λευτεριά στην Ελλάδα. Πάντων, τάιμε είσαι. Να πω, ό,τι η χώρα είναι σκλαβωμένη στου Γερμανού Βασικά, έχουμε γερμανική σκλαβιά και γερμανική... Α, η Μωριάση μας να γιορτάσουμε ησυχία. Έλα, γεια. Με χαίρετε και χρόνια πολλά κύριε Αποστόλη. Ευχαριστώ πολύ το εξόνιο στα ελληνικά. Και το τέρα μύστηκα ανέβασαν το Σαντορίνι Παύλο. Άρα έχουν πάρει όλοι στο ψηλό και τους ευχαριστήσει κιόλας. Τέλος πάντων, ναι. Να δούνε όλοι το The Pancake Joe. Δηλαδή, την τηγανίτα που δώσανε τη φρυγανιά η Αυτό τον Τζο γράφεται όμως Ανήξανε μπραντσάδικο εννοώματη ζωο, η εξογίνη. Τζουλιέ Όμεκρων Ε. Τα βλέπω, με τη νέα σεζόν Να γίνονται αλυσίδα, το βλέπω εγώ. Το έστειλα δεν θεωρώ ότι δεν ήσουν λοιπόν, έλα γεια. Ναι. Όχι. Αναφερθήκατε στο Πάσχα. Σίγουρα κρατώ, όπω σας είπα, ως ενθαρρνητικό ότι ο κόσμος είχε τελικά αρκετό διαθέσιμο εισόδημα. Χριστόσανε στη Ανάσταση, παιδιά. Λέγι, κύριε, Τελειώσανε Λέγι. τα ψέματα. Τι λέει, άρχιοι, είμαστε πλούσιοι. Το λέω ο Μητσοτάκης, το λέει και η Βλαχοπούλου, στην ταινία και όλοι οι συντελεστές εκεί. Αλλά είμαστε πλούσιοι γιατί το διαθέσιμο εισόδημα εκτίμησε ο Πρωθυπουργό, ότι έχει υπάρχ Και φάνηκε αυτό και το Πάσχα, γι' αυτό και το Χριστό Ανέστη. Όλα μαζί λοιπόν ε, μου στέλνει εδώ ο Δημήτρη μήνυμα και μου λέει: Μπορεί να αυτή η ηλικία μου, αλλά μόνο η μπαλάντα του Γάλλου μου άρεσε από τη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε. Αν και με μικρότερό σου, κατά πολύ, <laughs> αλλά μου άρεσε και εμένα. Του ρίχνω 6-7 χρόνια. Μου άρεσε και εμένα η μπαλάντα του Γάλλου, ωραία, ήταν και η Ελβετία που βγήκε. Μου άρεσε μάλιστα σε κάτι εσωτερικά στοιχήματα. Είχα θα βγει πρώτη Ελβετία και ενδέκατη Ελλάδα. Και δεν το έκανε εξωτερικό όλο αυτό, το άφησα σε μια παρέα να μην είναι εκεί. Κακώς, θα μπορούσαμε να παρατείναμε τις διακοπές τώρα, να μην ήμασταν εδώ, να κάναμε άλλα πράγματα, αλλά ε, το αφήσαμε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ε, ο Ελβετός, ο Νικητής δηλαδή, ε, το τραγούδι της Ελβετίας, ε, θύμιζε και λίγο φούρνο μικροκυμάτων, έτσι όπως γύρναγε το παιδί πάνω εκεί στο, στο δισκάκι, γύρω-γύρω, τριγύρω. Ενδιαφέρον είχε, είναι μια από τις πολλέ που συζητήθηκε για πολλού λόγου, για πολλούς λόγους και το κράξιμο του Ισραήλ. Ε, ωραίο ήταν τα βίντεο που κυκλοφόρησαν μέσα από την έθουσα με κράξιματα, γιουχα κατά του Ισραήλ. Επίση παραδέχθηκε η Επιτροπή εκεί τη συμπεριγείου ότι έβαζε άλλα ηχητικά από πάνω για να μην ακούγονται τα, τα γιουγα προ την συμμετοχή του Ισραήλ. Είναι κάτι λέει που το κάνει όταν υπάρχει λόγος κτλ. Και γι' αυτόν τον λόγο είχε ένα ενδιαφέρον και βεβαίω με αυτά που συνέβαιναν έξω από το στάδιο που είχε και διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων κατά της φαγής που κάνει το κράτος δολοφόν κατά της γενοκτονίας που συνεχίζεται πια έχει φτάσει και στα νότια της Γάζας, θα μείνουμε λίγο στο θέμα Eurovision. θα τον πλέξουμε λίγο με τα εθνικά γιατί χτες έγινε η ορκομοσία νέα κυβέρνηση και νέα πρόεδρο στην ε, Βόρεια Μακεδονία έγινε η ορκομοσία της πρόεδρου, αν το έχετε ακούσει και ενώ τη έλεγε, διάβαζε τον όρκο πρόεδρο τη Βουλή που αναφερόταν στη Βόρεια Μακεδονία, η ίδια η νεοεκλεγή πρόεδρος δεν είπε Βόρεια Μακεδονία, είπε Μακεδονία και αυτό έχει δη Πολλού εντό Ελλάδα και εντό Σκοπίων, γιατί και εκεί λένε διάφορα. Ε, θα ακούσουμε τώρα πώ αυτά τα δύο μπορούν να μπλέξουν, δηλαδή η Μακεδονία, η Βόρεια Μακεδονία και η Eurovision. Δεν μπορώ να τα αφήσω αυτά στο Χθες Χθε το βράδυ, όσοι παρακολούθησαν Eurovision πήραν και την πρώτη μεγάλη κρυάδα. Από εκεί που τόσα χρόνια βλέπαμε τη Φύρομ, τώρα βλέπαμε την North Macedonia, η οποία μάλιστα μα έδωσε και 0 βαθμού. Και έτσι υποχρεώνονται οι Μακεδόνε, εμεί δηλαδή. να ακούμε κάποιους άλλους στους Μακεδόνες και να πρέπει να τους λέμε και ευχαριστώ. Αυτό είναι η πρώτη γυροβίζιον από όταν είχε υπογραφεί η συμφωνία των Πρεσπών. Ο Άντων Γεωργιάδης δεν είχε πάρα πολύ που αντί για φύρο, έβλεπε Βόρεια Μακεδονία και είχε ταραχθεί και δεν μας είχαν δώσει και το Δωδεκάρι αν μας είχαν δώσει και το Δωδεκάρι κάτι θα είχε γίνει Φέτος δεν ήτανε η Βόρειο Μακεδόνης Σκοπιανή, η Μακεδόνης όπως θέλετε τους λέτε Υπάρχει ένα θέμα διαχρονικά Πάμε καλά στην Eurovision για εθνικά θέματα μιλάμε, είναι η ενότητα εθνικά θέματα, πάμε πολύ καλά στην κυριοβίζων όταν έχουμε δεξιές κυβερνήσει και όχι όταν έχουμε τους βρωμοαριστερούς που δεν καταλαβαίνουν από πολιτισμό και από ενωμένη Ευρώπη. Αυτό αποδεικνύεται και από ένα σποτάκι τη Νέα Δημοκρατίας. Επικυβερνήσε ο Νέας Δημοκρατίας. 2004 Σάκης Ρουβάς. Τρίτη θέση. 2005 Έλενα Παπαρίζου. Πρώτη θέση. 2006. Αναβίση. η θέση. 2009. Σάκη 7η θέση. 2013. Αγάθωνα. Έκτη θέση. Επικυβερνήσεως Τσίπρα. Και η Ελλάδα δεν πέρασε στον τελικό. Με τη Νέα Δημοκρατία χτυπήσαμε ακόμα και την πρωτιά. Με το ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστήκαμε Ο λαός ας βγάλει τα συμπεράσματά του Νέα Δημοκρατία Μένουμε Eurovision Ο λαός ας βγάλει τα συμπεράσματά του Εκεί είναι όλο το point Διότι έχουμε εκλογές Ευρωεκλογές Οπότε πρέπει να καταλάβετε Ευρωεκλογές, Eurovision Πρέπει να με οριμότητα να ψηφίσετε Αυτούς που μας οδηγούν στην νίκη Μέχρι και την πρωτιά επί Σύριζα, είδαμε τα στοιχεία υπάρχουν επιστολές που τα αποδεικνύουν όλα αυτά και βίντεο ε, είχαμε απορριφθεί από τα πέντε χρόνια από τα τέσσερα χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ε, τα δύο είχαμε αποκλειστεί και τα άλλα δύο βγήκαμε τι. πατώσαμε άρα για άλλη μια φορά ο λαός να οριμάσει και να καταλάβει ποιο. ποιον πρέπει να ψηφίσει ώστε να διαπρέπουμε ένατη ενδέκατη ok θέση, μπορεί και πρώτη όμως, στη Eurovision λαός τώρα, αυτός που λέγαμε πριν, μέρος δεύτερον. Βάλε καλά, το γυμναστήρια Μπα στο μούτρο. Ωραία, μαλάκα. <σίλω> το, <σίλω> όχι τίποτα άλλο και λέω, δεν το προλάβω το μαλάκα, όσο θα πω. Μαλάκα. Τι έγινε, Αποστόλης. Τι έκλεισε, Όχι μαλάκα, Αποστόλη. Αποστόλη λέω. Λοιπόν, τι λέω. Θέλω να σου πω, αδερφούλη μου, ότι είμαι εθνικά υπερήφανο μετά από 40 χρόνια τόσο πάει για Μαϊτανό στο Survivor, μετά Μαϊτανό τα τηλεπαράθυρα. Φίλε, είναι πολύ εθνικά δηλαδή και ο Αυτιάς ή άλλη που τα Άρα να πούμε. Ποιο είναι αυτός που είπε Survivor, Κοίτα, επειδή το συμπαθώ το Μαλάκα άρα παργιρόπουλος που το λένε αυτό το μαλάκα. Ναι, αυτός, κοίταξε τώρα. Σαν το γουστάρο. Άρα ρε, φίλε τόσο βαρύ γραφικό με Ινδία διαλογισμό. Ο ο τώρα. Μετά πρέπει να πάει Εντάξει, είσαι εντάξει με το μεϊμαράκι και τον αυτιά, ξέρω εγώ, και σε χάλασε ο Παπαγιακόπουλο. Δεν πρόλαβα να σου πω με το μαλάκα τον αυτιά, τον μπουρδέλο. Ενώ το μεϊμαράκι, α πούμε, επειδή τον έχει συνηθίσει σαν ευρωβουλευτή, εντάξει. Δεν έχω μάθει, δεν ξέρω. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Ρέμα λάκα, αφού ξέρει ότι δεν είμαι κολλημένο, τότε είχε πάρει ο Παπαδρέο και την πατραβούρα. Ναι, αλλά ξέρω ότι είσαι και μαλάκα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι, ρε μαλάκα, είμαι όμω και αντικειμενικό και όταν κάποιο κάνει κάποια μαλάκια. Στοχο αποδείξει επανελειμμένο ότι τον βρίζω και τον κράζω από την εκπομπή σου. Παρότι είμαι με το μισοτάκι, ναι. <Ρι> Άσχετο το να μετάλλω. Όταν ο Μαλάκα ο Άδωνη πει Μαλακία, λέω είσαι Μαλάκα. <Ρι> Άμα πει ένα άλλο μια Μαλακία, πάλι το λέω. Μην μου λε με ένα Μαλάκα, μη με κάνει κολλημένο. Εγώ θα σου λέω και θα σε κάνω κολλημένο. Τι θα μου κάνει. Εδώ Μαλάκα. Ο Παπαντρέου βρε Μαλάκα. Είχε πάρει την άντρα από το γυμναστήριο και την έβαλε και την πλένει με 20.000 εκατομμύρια την άλλη. Θα πλένει στο στόμα σου με του Μποφλόταν μιλά για από Όχι όμω ο παρδέω είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Αυτό το μπουρδέωρε μαλάκια. Θέλω να το πω την εκπομπή σου. Ο Βελόπουλο. Όχι γίνεται καλώ. να είναι ο, ο λαό τόσο μαλάκια και να τον έχει στη βουλή. Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιοι οι άνθρωποι θα ταμπούν. Και εμένα με λένε ηλίθιο που ψηφίζω με το τακιό. Κοίταξε, αλλά αυτό έχει κάνει και ένα έργο. Ο Βελόπουλο Βρεζέα που σα λέει ότι πουλάει επιστολέ του Ισού Χριστού. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ του Ισού Χριστού, του Θεού μα. Καραφλώ και πουλάει κρέμα για την καράφλα. Ρε τρέχουμε ρε λέγα με τον έχετε τον έχετε συμβουλή αυτό. Καλέ και... έχουν άλλου κι άλλου, εδώ δεν περισσεύουνε Η Σαχλαμάρα στον Έλληνα έχει δωθεί απλό χαιρα. Καίνω απίστευτο να σου λέει ο άλλο εδώ, επιστολές στη Σού Χριστή τώρα, το έβαλε πριν λίγο κακλαμό, λέω. Δηλαδή, δηλαδή κακλαμό, Οι καθυστερημένοι, δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Βελόπλο θα ψηφίσουν. Μαιρε, ψηφίσανε χρυσαβήτε, ψηφίσαμε σπαρτιάτε, ψηφίσανε νίκη. Ε, ναι, εδώ μαλά, Βανέ, είχανε, ψηφίσουν, Ο καμένο κυβερνούσε. πέντε χρόνια πο, με πο, δουλεύεις Να πούμε. Το ξέρω να μα λένε γι' αυτό φωνάζω και βρίσκει. Ο Μητσοτάκη είναι πρωθυπουργό. Μα... Ο μα... Πακογιάνη μα... Καθηγητή το διανοήσε. Εγώ να ρωτήσω με φίλε μου, αγαπητέτε, αν δεν υπάρχουν μορφωμένοι άνθρωποι πανεπιστημίκο, με βιογραφικό, με περγηνέ, να πάνε στην ευρωβουλίου, πάνε αυτά τα θρυμπούρδελα. Ρε Έμαλεγα, μα... πάρε τότε και του Συγυρωπούλου, πάρε και τη μενεγάκι να πούμε. Να μα οι μαλάδε οι ευρωβουλετέ, μήπω και μα δίνουν εδάνεια. Εσύ, δηλαδή πιστεύει ότι αν κατέβαινε η Μενεγάκη δεν θα βγει πρώτη. Μαλά. Αυτό λέω. Μέσα από του ηλεμαϊδανού δρεμαλάκια. Δεν είναι δυνατόν. Τι γίνεται δρεμαλάκια σε αυτή τη γαμόχώρα. Και τον άλλο, τον Γεωργούλη, που τον συμπαθώ. Ναι, εντάξει, συμπαθώ, να δεν σου πω για να δι... τελειώνουμε. Εντάξει, εντάξει. Λέγε, ποιοι Λε, είναι. Ποιοι είναι δική ρε, σου. Ποιου θα ρίξει. Μελέτη, αυτιά, με ημαράκι, άλλο. Κυμπουρόπουλο, κυμπουρόπουλο, έτσι και καλά τάχα για ευαισθησία που εξίσωνε του ναζί με του κομμουνιστέ. Αυτό, θυμάσαι. Έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Θέλος, θα... Κύτερα, Θέλω να πω ρε, παιδί μου, έχει βεντάλια απ' όλα. Τέλο πάντων, κοίτα σε να δει κανόνι σε μαλάκια να τα βγά Ήρωμα και ωραία και απαλά Και τώρα στο λέω Κανόνι θα με βγάλεις Θα κατέβω κάτι να με βγάλεις εκεί πέρα Δεν βγάζω τίποτα <συλίου> Άρα τον βλέπω εδώ να έρχεται <συλίου> ε, Να μπίνουμε λίγο στα εθνικά θέματα ε, Ο αδερφός Αδωνη Γεωργιάδη Είναι ο Λεωνίδας Γεωργιάδης ε, Εγώ είμαι <συλίου> της απόψης Εγώ είμαι της απόψης ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη Eurovision ή όποιο, να βγάλουμε τραγούδια που να λένε για τη Μακεδονία, Ελλάδα είναι ένα και το αυτό. Γιατί όχι. Πολύ καλά τα λέει. Έχει δίκιο εδώ. Έτσι θα λύσουμε μια και καλή το θέμα της Μακεδονίας, των Σκοπίων, της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι μια πρόταση ψύχρεμη. και νομίζω αλλάζει όλο αυτό το αδιέξοδο που σιγά σιγά στα Βαλκάνια δημιουργείται ε, νο, θα είναι κάπως έτσι αν συμβεί Τελευταία και τυχερή Ελλάδα 21 τη συμμετοχή φέτος στα χρονικά της Eurovision από την εκπρόσωπο του θυμίζει Μαντόνα. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου εικόνα Μακεδονία ξακουστή Καλή επιτυχία! Greece. Καλή επιτυχία Ελλάδα, ψωμιάδη, αμαντόνα. Όμω, δεν θα σα δεν θα γίνει viral, δεν θα μιλάνε όλοι γι αυτό, για χρόνια, όλε οι γενιέ, πριν και κυρίω οι μετά. Έτσι λοιπόν το εθνικό θέμα έρχεται και μπλέκει μετά τη Eurovision. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Σήμερα οργανώνεται ολονικτία οι φοιτητέ τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με πρόταση τη Πανασπουδαστική προ του φοιτητικού συλλόγου. Η πρόταση είναι να, κάνουν, να διοργανωθεί ολονικτή έξω από τα προπύλλα εδώ στην Αθήνα. Στι 8 ξεκινάει. Με θέμα να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα. να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, να κρατηθεί ψηλά το, το φλέγον αυτό έτσι και αλλιώ θέμα. Άλλωστε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχει ψηλά, πολύ ψηλά, το κρατάν και στις Αμερικής και στην Ευρώπη. Το κρατάν οι ίδιοι φυτιτές που δεν μάσησαν ούτε από περιορισμούς, ούτε από αστυνομοκρατία, ούτε από ξύλο και καθηγητές πανεπιστημίων ειδικά στην Αμερική. 8 η λοιπόν στα Απροπύλαια, μπροστά από την Πριτανία του Εθνικού Καποδοτητηριακού Πανεπιστημίου. Στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί 7 η ώρα στο Λευκό Πύργο. Ε, εδώ στην Αθήνα θα έχει και συναυλία. Μεταξύ άλλων είναι πάρα πολλοί αυτοί που συμμετέχουν και μέχρι στιγμή δηλαδή ο κατάλογος πριν μια ώρα. Ε, Ρίτα Ντονοπούλου, Μιχάλη Ατσαλή, Βιολέτα Ήκαρη, Αναστασία Μουτσάτσου, Αποστολό Ρίζο, Φωτισιώτα, Αλκαιό Σογιούλ. Γιάννη, τα βλά, κόστο τρινταφλίδη, η Παραστική, η φελφασού λαμμαθρι, το Σφάλμα, τα ινητζακά, κι άλλοι και άλλοι είναι πάρα πολύ Θοδωρή καρελά, δεν μπορούλα να του πούμε όλου. Σήμερα, λοιπόν, οι φοιτητέ, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα μετά τι πασχηνέ διακοπέ, δίνουν το στίγμα του για το αύριο και για τι ζωέ του και για μια κοινωνία πώ ακριβώ τη θέλουν, όχι με φαγέ και όχι με ανθρώπου που να δικαιολογούν τι φαγέ και να δικαιολογούν τα νεκρά παιδιά, τα χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε νεκρά παιδιά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος Τρίτο μέρος λαού Κολλάει στις διαφημίσεις Γιώργος Πιέρος μετά το μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα μισά αυρίου γεια σας Ελά. Καλά. Πε στο φίλο μου το φίλο ότι για να φτιάξει δικαιοσύνη θέλει Biden Mindhoff, το αγόρι μου. Και μετά να φτάνει τη δούρμα. Η Biden Mindhoff πρώτα έφαγε για του δικαστέ και του εισαγγελεί και μετά έφαγε τον διευθυντή του. Ε, ναι, εντάξει, τώρα δεν είμαστε για Biden Mindhoff, εμεί είμαστε για Joe Biden. Καλά, δεν είναι. Όχι, αγάπη μου, Biden Mindhoff. Αν και εκείνον ήταν εμείς ζούμε yeah. Biden εμεί ήμουν Biden. Joe Biden. Yeah. Biden. Yeah. Ό,τι θα... καλύτερο yeah. έχω σε Joe yeah. Biden αυτή τη στιγμή. Πώ θα ήμουν με τον Ομπάμα και τον Biden από τα 17 μου, τα 16 μου. Άμα ήμουν δεξιό. Και κάθετος μέσα σε μιναζί που σημαίνει το Άνω Παρικάκ και βλογάνε τη Θάσερ, τη μία την άλλη, την Ολμπράιτ. Και για αυτήν δεν είναι κουβέντια <Σιου> εξαφιλισμένε. <Σιου> <Σιου> <Σιου> Για αυτό το νόμο που ισχύει τώρα το Μάιο, που δεν μπορεί να σχολιάσει γιατί μπορεί να σου κάνει μήνυση κτλ. Απλώ βάζει τι δηλώσει του πριν από τι εκλογέ και τι δηλώσει του μετά τι εκλογέ. Καλά, θα... ναι, δεν χρειάζεται να σχολιάσει, εσύ του σχολιάζουν μόνοι τους. σωστό. Μπράβο, αυτό λέω. Όποιο δεν και ακόμα παραπάνω, διαβάζει αυτά που έχουν ψηφίσει. Έμα mm. δεν καταλαβαίνουμε και εκεί, δηλαδή, άμα σου διαβάζει ο άλλο ότι έχει ψηφίσει αυτό και αυτό και, και δεν καταλαβαίνει, εντάξει, δε. από μόνοι του δηλαδή, βάζει αυτά που λένε αυτοί και αυτά που έχουν ψηφίσει αυτοί και από μόνοι του está a Γεια σα. Ο κύριο Αποστόλη. Ναι, ναι. Κύριε Αποστόλη, είστε Έλληνα. Ναι, ναι. Είμαι μια Ελληνοπούλα. Όχι επαγγελματία τώρα σαν του άλλου που με τι μεγάλε σημαίε που πουλάνε πατρίδα, αλλά ναι. Όχι, ξέρει γιατί το λέω. Ενώ είμαι στην ουσία. Ναι, κοίταξε, Ελιοπολίτη, Δεν θα μπορέσω να έρθω γιατί δεν βρήκα Αλλά μην μου λε out. ότι Εγώ το έχω και τσαρούχοι και έχω τα όλα μου. Λοιπόν, έρθει. να σε καλά. Έχω έρθει και σε έχω δει και είσαι με στο βόξ, νοξ, το καταπληκτικό. Πού? Στο Vox, Νόξ πώ το λέτε εδώ. Στο Vox. Είχα πετύχει, είχα πάρει δύο. Έγινε, να σε καλά. Έλα με αποστολή. Έλα. Λίγο να τώρα του ανθρώπου από το μάτι, γι' αυτό που είπε για το ρουβίκονα. Κλωτζά γάτα. Πληρώνει 30.0 κινηκακούριμα και ορθώ. Σκοτώνει 104. Πλημέλημα πασπίτι με 10 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι. Πετάσμίε στη Βουλή, όπω είχαμε πετάξει και ομέλη του ρούβίνα. 30.0 ευρώ καθένα εγγύηση για μογέ στη Βουλή. Λίγο λιγότερο από ό,τι θα πληρώσουν αυτή η κυρίει σήμερα. Και θυμάμαι ότι όπω γίνεται τώρα από του δεξιού ότι και καλά ποιο μιλάει για τέμπι, εξυπηρετεί το ΣΥΡΙΖΑ και μπλα μπλα. Θυμάστε τα ίδια τα λέγανε και οι χειρίζε για το μάτι. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ότι όποιο μιλάει για το μάτι είναι δεξιό, είναι τάλλο και δηλαδή αν εμεί λέγαμε κάτι για το μάτι ή για τη μαύρα, μα λέγανε μέσα ότι παίζεται το παιχνίδι του Μητσοτάκη. Θα θυμάστε αυτά για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ξεφτύλεσαι η Σιριζέη. Γιατί, εντάξει, είναι ότι σκαταεινό Μητσοτάκη, αλλά μην νομίζουν ότι οι άλλοι είναι τίποτα καλύτερο. Θα θυμάστε πώ τα λέγανε αυτά για το μάτι. Ναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, ο okay, οπότε και επειδή είπε κάτι πολύ σωστό ο άνθρωπο για το Ρουβίκονα και απέδειξε ότι δεν παίζει κανένα παιχνίδι του Μητσοτάκη, γιατί κανεί που θέλει να παίξει παιχν Πιο μεγάλη ποινή από ό,τι φάγανε οι εγκληματίε μάτι. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, ψηφίζουμε Κουκουέ και στηρίζουμε Ρουβίκονα. Μόνο αυτά τα δύο μα έχουν μείνει. Όλα τα άλλα είναι εναντίον μα. Καλό, καλ, καλ, καλ, δεξιά, ό,τι λένε και από εσένα. Καλό καλ, Πάσχα, λένε καλή ανάσταση. <σχειά> καλή επιστροφή τώρα, γυρίσαμε. άστο. <σχειά> Όσο γι' αυτό το μαλάκα που είπε για τη φύση, σε όλη την πανίδα, σε κάθε μορφή εμβίου όντων, το αρσενικό είναι πάντο Είναι πιο επιθετικό γιατί αυτό είναι το πιο στη φύση κυνηγά την τροφή. Το θηλυκό είναι για, για άλλε δουλειέ. yana tik Είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι το επιθετικό, κατά συνέπεια είναι η έννοια τη γενικοκτονία που πραγματικά έχει μια βιολογική να. βάση. Ρε Μαλάκα, πει δε στο Σκάι κανένα ντοκιματέρ. Οι λιονταρίνε κυνηγάνε το θύραμα, παλιό Μαλάκα. Ρε παλιό Μαλάκα, είσαι και άσχετο. Δεν βλέπει και Σκάι, είσαι και Νέα Δημοκρατία. Οι λιονταρίνε κυνηγάνε το θύραμα. Το λιοντάρι έρχεται και το βρίσκει έτοιμο. Α, παλιό Το Σκάι ντοκιματέρ για τα ζώα είχε μια φορά και έναν καιρό. Το... Τώρα έχουν για τα ζώα συγκεκριμένου πολιτικού χώρου ντοκι μα έχουν Λιβανέ. Νήσι. Ναι, <συσίλια> σωστό, <συσίλια> γι' αυτό αυτά βλέπουν, αυτά μαθαίνουν. Λοιπόν, έλα γεια. <συσίλια>